Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Τραγωδία ταξιμερώματα στην προκυμία της Μητυλίνης. Βουτιά θανάτου για ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νέα παιδιά ηλικίας από 15 έως 20 ετών. Οι δύο εξ αυτών βρήκαν τραγικό θάνατο, εκκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο, ενώ οι τρει κατάφεραν να διεσωθούν. Και την έρτεγε ο Δέσμη πολιτικών που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα νησιά μας θα εξαγγείλει αύριο από την Ίσυρο, ο Πρωθυπουργό. Ο αλεξή Τσίπρας θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και νησιωτική Πολιτικής Παναγιώτη Κουρούμπλη, πιθανόν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο και τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό για την Ερστρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Συγκέντρωση στο Βόλο κινήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς απόλυτη Θεσσαλία για να οργανωθούν ενόψη και τη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκτέλεσης των πληστηριασμών. Για την ΕΡΤ Βόλου, Μαρία Δημητρίου. Την έντονη αντιδρασή τους εκφράζουν φορείς του πύργου για την επιχειρούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης τη περισύλλογης απορριμμάτων από το Δήμο Πύργου. Για την ΕΡΤ Πύργου, � Κόπημα τα λάθη που διέπραξε η Δημοτική Αρχή σε διαγωνισμό για τον εξοπλισμό τη ενδιάμεση λύση των σκουπιδιών, προκειμένου να ακυρωθεί ο διαγωνισμό και να γίνει η ανάθεση σε ιδιώτη Υποστήριξε στην Ερτζακίνθου το μέλο τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η Λία Μακρύ. Ερτζακίνθου, Πετροσκομόνη. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τι κινητοποίησει του νέοι κρατούμενοι των φυλακών του Αγίου Στεφάνο τη Πάτρα, οι οποίοι διεκδικούν επίλυση στο πρόβλημα τη θέρμανση. Νίκη Εκδήλωση αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο στι 14 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο τη Τρίπολη στι 6.30 το απόγευμα για την Ερτ Τρίπολη. Σπέγγι από την Καβάλα, νωρίς αύριο το πρωί ξεκινά τη διήμερη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, για να συνεχίσει σε Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Δηδημότικο. Τρένα Πανταζόβλου, Ερτ Καβάλας. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για τη στιγερή δολοφονία της 35χρονης Γεωργίας Φιλοπούλου από τους Γαργαλιάνους, μητέρας παιδιών. Που βρέθηκε το πρωί τη Παρασκευή νεκρή στο αυτοκίνητό τη, στην περιοχή Λεύκη των Γαργαλιάνων, έχοντα τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο κυνηγετικό όπλο. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα, Βαγγέλης Ποτέα. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκαν τα τέσσερα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στα ορεινά των Λιβαδίων όταν αποφάσισαν να πάνε βόλτα στα χιόνια. Ενημερώθηκαν οι αρχέ, κλιμάκιο του ΕΚΑΒ του εντόπισε και του μετέφερε στο νοσοκομείο ΣΟΟΥΣ. Για την ΕΡΤ Χανίων, Μαρίνα Μαντακάκη άσκημη κατάληξη είχε η εκθεσινή εξόρμηση τριών ανδρών για κυνήγι στην περιοχή του Βρουχάλα Σιθίου. Ο ένας παραπάτησε στα βράχια με αποτέλεσμα να εκπηρουσοκροτήσει το όπλο και τα σκάια να τον τραυματίσουν στο πρόσωπο από την έρτηρα στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ξεκίνησε σήμερα στα ΚΕΠ του Νομού Εύρου η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία. Τα δελτία αυτά εξασφαλίζουν δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία του νομού και 50% έκπτωση με το υπεραστικό κτέλ. Για την Αερτορεστιάδας Χρυσούλες Αμουριδού. Προϊστορικά ευρήματα που βρέθηκαν με τι σωστικέ ανασκαφές στα ορυχεία τη ΔΕΗ και στη διάρκεια κατασκευή τη Εγνατία Οδού, στεγάζονται στι πέντε αίθουσε τη Αρχαιολογικής Συλλογής Κοζάνη, που εγγενιάστηκε και άνοιξε τι πύλε τη για το κοινό και πάλι μετά από 21 χρόνια. Για την ΕΡΤ Κοζάνη, δέσπινα Μαραντίδη. Φυσικό αέριο σε σοφάδε Παλαμά και Μουζάκι προβλέπει το πενταετέ πλάνο τη Εταιρεία Διανομή Αερίου Θεσσαλονίκη Θεσσαλία. Δωραμήτρα Καρδίτσα Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Πιλωτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης ξεκινά ο Δήμος Καλαμπάκας στις αρχές του νέου έτους σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή δυτική Θεσσαλίας προβλέποντας σε πρώτη φάση την δωρεάν διανομή 60-70 κάδων σε δημότε που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Τρίκαλα Αλέξανδρος Ζαούτσος, Δίκτυο Θεσσαλίας τη Εκατοντάδε Λαρισαίοι αθελοντέ έδωσαν το παρόν στη δεντροφύτευση του εξωτερικού χώρου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Προκείται για την πρώτη φάση του σχεδίου συνολική ανάπλαση τη περιοχή, ώστε να αποτελέσει θεματικό πάρκο υγεία. Ετ Λάρισα, μήνα Μαυρογιάννη. Περισσότεροι από 1.400 Ιβασίλειδε ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Ικουμενίτσα, συμμετέχοντα στο δεύτερο δρόμο αγάπη που διοργανώθηκε στην πόλη. Για κάθε συμμετοχή θα προσφερθεί ένα γεύμα αγάπη από το Κοινωνικό Παντοπολ Σωτήρη Αργύρι Ερτιοανίδα. Στη βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα e-Twinning Flowers, Παιδικά Δικαιώματα, Θέλω κάτι να σου πω. Έχω δικαίωμα και εγώ. Προχωράει η ομάδα δράση του προγράμματο για την Ερτ Flowers στο Μαγιαδάμου. Το διπεθέκο Ζάνη παρουσιάζει σήμερα το βράδυ στι αίρε το όνειρο καλοκαιρινή νύχτα Dreamers σε σκηνοθεσία τέλειου Χατζιαδαμίδη για την Ερτ Σερών Λεωνίδα Ήταν η ειδήσει από την περιφέρεια. Σε τίτλους...